Περιείγηση Αγαπημένη μου Ελένη, έχει ήδη περάσει ένα μήνα από τότε που έφυγα. Ήθελα να σου γράψω μέρε τώρα, αλλά ο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου είναι ελάχιστο. Είμαι ενθουσιασμένη από το ταξίδι μου στην Αθήνα. Οι θείοι και τα ξαδέλφια μα δεν ξέρουν πώ να με ευχαριστήσουν. Κάθε μέρα έχω κάτι καινούριο να δω και να κάνω. Η Μαρία, η ξαδέλφη μα, πήρε λίγε μέρε άδεια από τη δουλειά τη για να μου κάνει παρέα. Επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη. Και είδαμε τα περίφημα μνημεία και το μουσείο της. Δεν ήξερα τι να πρωτοθαυμάσω. Έχω τραβήξει πολλές φωτογραφίες. Ανεβήκαμε και στο λικαβητό και είδαμε την Αθήνα από ψηλά. Σου κάνει εντύπωση πόσο πυκνοκατοικημένη είναι. Πολύ συχνά πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Έχω κάνει αρκετά ψώνια. Η Αθήνα έχει ωραία καταστήματα. Όμως μερικά είδη είναι πανάκριβα εδώ. Γενικά η Αθήνα είναι ωραία πόλη. Έχει πολλά μουσεία και αρκετά ωραία παλιά κτίρια. Το πανεπιστήμιο, τη βιβλιοθήκη, την ακαδημία. Μόνο που έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και ατμοσφαιρική ρύπανση. Στις ειδήσει κάθε μέρα μιλάνε για τον έφο. Το περασμένο Σάββατο πήγατε με τη Μαρία στο θέατρο. Είδαμε μια επιθεώρηση. Γελάσαμε πολύ. Κάθε βράδυ σχεδόν βγαίνουμε. Πάμε σε ταβέρνε για φαγητό και σε κέντρα διασκέδαση. Διασκεδάζουν πολύ εδώ! Ιδιαίτερα τώρα που είναι απόκριε. Στην Πλάκα, την παλιά συνοικία τη Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, είναι πολύ όμορφα. Βλέπει μακαρεμένου να κυκλοφορούν και να πετούν χαρτοπόλεμο. Τα βράδια έχει τόση κίνηση στου δρόμου που δεν φοβάσαι να κυκλοφορήσει. Την περασμένη Κυριακή, κάναμε έναν περίπατο στα δρομάκια τη και φτάσαμε μέχρι την αρχαία αγορά και το θυσίο. Την τελευταία Κυριακή τη Αποκριά θα πηγαίναμε στο καρναβάλι τη Πάτρα. Ο καιρός όμως δεν ήταν τόσο καλός και έτσι δεν πήγαμε. Την άλλη μέρα, καθαρή Δευτέρα, πήγαμε μια εκδρομή στο Σούνιο. Ήταν πολύ ωραία. Είδαμε και τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα. Πήραμε μαζί μας νηστίσιμα φαγητά. Στο δρόμο ο ξάδερφός μας ο Γιάννης αγόρασε ένα χαρταετό. Στην Ελλάδα την καθαρή Δευτέρα είναι έθιμο να πετούν χαρταετούς. Πετάξαμε και το δικό μας. Είχε πολύ πλάκα. Τώρα πλησιάζει ο που θα γυρίσω. Ελένη μου αν και περνώ τόσο όμορφα εδώ, σας έχω πεθυμίσει όλους. Μου λείπετε πολύ. Πολλά φιλιά στη μαμά και στον μπαμπά. Δώσε τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους μας. Έχεις χαιρετίσματα και φιλιά από όλου εδώ. Σε φιλό, η αδελφή σου Αγγελική. Ιστερόγραφο. Αυτά που μου έχετε παραγγείλει τα αγόρασα. Ελπίζω να σας αρέσουν. Καλή αντάμωση.